Ερμηνευτικών σχόλειων του κεφαλαίου Δέλτα, σελίδα 986. Στίχη 1-11 Μετά την εκτεθήσαν εικόνα των επτά μικρασιατικών εκκλησιών, εν εντός συνόλων των παρέχουν είδο της στατιστικής των διαφόρων καταστάσεων πασών των κατά χριστιανικών εκκλησιών, κατά τη στιγμή τη οπτασίας, ο Ιάννης μεταφέρεται εν εκστάσεις των ουρανών και βλέπει τον Θεόν επί θρόνου τα ζώα, τα κύκλο του θρόνου, είναι λειτουργικά πνεύματα άτινα να υπηρετούν και εκπροσωπούν την θεία δύναμη εν τη φύση, του ομοίου προσλέοντα συμβολίζοντος το βασιλικών μεγαλείων του προσμόσχων την δύναμη, του προσάνθρωπον τη λογικότητα και του προσαετών το ευπαιτές και το οξύ τη Οι 24 πρεσβύτεροι εκπροσωπούν τη θριαμβεύουσαν εκκλησία. 12 την εξιουδαίων και 12 την εξεθνών και η θάλασσα η Ελλήνη η πρώτου θρόνου είναι το έμβλημα της απίρου Διαυγία, ενή το παντέφορο νόμα του Θεού θεωρεί και φορά τα πάντα.